Εσεί ποτέ ανακαλύψατε ότι ότι σε μια πολύ te se Ότι πέσατε σε μια πολύ swat din Είναι ήσυχη δηλαδή τη φωνάζω έρχεται κοντά μου εντάξει είναι πανέξυπνη Είναι η έξυπνη Κατσίκα Μετά την έξυπνη Σίτα ε, την έξυπνη Μαγκούρα το έξυπνο Τιγάνι, την έξυπνη Λάμπα υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια και συνεχίζουν να υπάρχουν βρέθηκε και η έξυπνη Κατσίκα και έκριναν οι συνάδελφοι σε πρωινή εκπομπή ότι πρέπει να γίνει σύνδεση με τον ιδιοκτήτη ζωντανή της ιδιοκτήτη εκεί. Για ποιο λόγο ακριβώ είναι έξυπνη η κατσίκα. Ναι, με αυτό επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη βδομάδα σήμερα, τη τελευταία βδομάδα του Φεβρουαρίου και την Δευτέρα και όλη την εκπομπή, διότι μα έκανε εντύπωση η επιλογή του θέματο και ότι βρήκαμε την έξυπνη η κατσίκα προσπαθώντα, ελπίζοντα να βρούμε και άλλα έξυπνα. Θα ακούσουμε για ποιο λόγο, έχετε κι εσείς την περιέργεια, για να λειτουργήσουμε και ενημερωτικά, για ποιο λόγο είναι έξυπνη η κατσίκα. Εσεί ποτέ ανακαλύψατε ότι είναι. Ότι πέσατε σε μια πολύ έξυπνη κατσίκα. Πάω και τη ταζω. Και μια μέρα που ήμουν στο χωράφι, μέσα επειδή το βαρέλι βρίσκεται μέσα σε μια αποθήκη. Ελίζω να πω μέσα να τα ταΐσω Βλέπω το βαρέλι κάτω ανοιχτό, το καλαμπόκι στο πάτωμα και όλε οι κατσίκε από πάνω να κάνουν πάρτι. Μα το είχα βιδώσει, λέω. Τι έγινε. Ε, μια μέρα ολοκάσα να την παρακολουθήσω. Και τη βλέπω απίστευτο. Μια ίδια είναι. Δε, δεν έχουν μάθει το κόλπο υπόλοιπε. Όχι. Αφήνει. Οι άλλε βλέπαν αλλά ούτε μάθανε. Καθόλου και μάθανε. την Πέσαμε σε πανέξυπνη. Με... Ναι, με το που άνοιγα, Μου που πήγαινα στο χωράφι στην αποθήκη, το πρώτο πράγμα που έκανε η Κατσίκα να πάει στο συγκεκριμένο βαρέλι και να κάνει αυτό που κάνει κάθε μέρα. <Ρεύ> ναι, το θέμα όμω όμω είναι ότι είναι ζυμιογόνα γιατί όταν λείπω εγώ και κάνω κάτι δουλειά στο χωράφι, πάει και το μπλάζι κάτω. Σα και... <Ρεύ> <Ρεύ> <και, και> γνωρίζει, <γίνεται Ρεύ> επικοινωνεί μαζί σα. <Ρεύ> ναι, ναι, ναι, είναι, είναι ήσυχη. Δηλαδή τη φωνάζω έρχεται κοντά μου. Εντάξει, είναι πανέξυπνη. <Ρεύτερο>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 Καθότι άνω των 40 πρέπει να διαβάσουν ή κάτω των 40 να διαβάσουν ιστορία Θα καταλάβετε γιατί ακούσαμε αυτή την παλιά κροάτρια με αυτό το πολύ ωραίο που είχε πει Κρατάμε αυτό, κλείσαμε το θέμα κατσίκα, ανοίγει μόνη τη το βαρέλι Εκεί είναι ένα πλαστικό που κλείνει βιδωτά, κάτι μπορντό που είναι βυσσινή και ραμιδή, Και πάει μόνη της. εκεί ανοίγει η κατσίκα, ενθουσίασε πολύ του αδέλφους, το μάνεσαι εδώ Και το κάνανε θέμα. Μπήκε δηλαδή στην συζήτηση, τη σύσκεψη εκεί των δημοσιογράφων. Έχουμε και την έξυπνη κατσίκα. Κάντε το πρωί-πρωί. Αν του ρωτούσε, θα σου πούνε για λόγου να βάλουμε ένα ανάλαφρο θέμα μέσα στη σκληρή επικαιρότητα κτλ. .κ .κ. Αλλά ε, το παρακολουθήσαμε αυτό το θέμα. Και μου αρέσει που είπε, δεν το κάνουν όλε. Το κάνει μόνο μία κατσίκα, η οποία είναι η έξυπνη. Πανέξυπνη την λέει ο ιδιοκτήτη. Κάτι παραπάνω θα γνωρίζει. Το έχει δει, και το ρώτησε ο Μάνεσης πώς επικοινωνούνε αν επικοινωνούνε στο Instagram; επικοινωνούνε με μηνύματα δεν έχουν χρόνο γιατί ο ένα είναι στα χωράφια η άλλοι είναι στο στάβλο μέσα αυτά τα ωραία λοιπόν η κυρία εδώ η ακροάτρια είπε τη φράση την ξέρουμε όλοι την έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό αυτή η κυρία λοιπόν είναι ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης Πεταλέτε, γιατί δεν έχουμε αρκείνο ρεύμα! Γιατί είστε εσείς! Και αυτό ξέρετε, είναι ο Η Ελλάδα έχει ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη γιατί η αριστερά. Για χρονικά εμπόδισε Εμ... όλα τα έργα πρόοδου! <Τι>, Εάν δεν υπήρχε τα αριστερά στην Ελλάδα, θα είχαμε αρκείνο ρεύμα! Θα είχαμε κάνει όλα τα έργα! Εσείς θα μας αφήνετε! Και σε και ποτέ, καθόλου αριστερά. Είχαμε ρεύμα. Το λέει ω ιστορικό, ω επιστήμονα. Εάν δεν υπήρχε καθόλου αριστερά, όλα μαζί, στην Ελλάδα θα είχαμε φτηνό ρεύμα. Ποιο φταίει λοιπόν για του λογαριασμού που έρχονται φουσκωμένοι, η αριστερά, με την ευρία έννοια. Από τον πόλεμο και μετά, από το 40 και μετά. Φταίει η αριστερά. Δεν είναι παγκόσμιο θέμα, όπως λένε άλλοι υπουργοί. Δεν εντάσσεται σε μια παγκόσμια κρίση, σε έναν ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων, στι πράσινε ενέργειε, τα πράσινά και όλα τα υπόλοιπα που λένε. Όχι. Φταίει η αριστερά και για τους λογαριασμούς Τους αυξημένους του ρεύματος Είναι η μία άποψη Από τη σοβαρή Νέα Δημοκρατία Από τη σοβαρή κυβέρνηση Υπάρχει και η άλλη άποψη Από τους κοσμοπολίτες της Νέας Δημοκρατίας Όπως είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου Να... Κοίταξα και να... δε δε το βράδυ ξανά Η Ελλάδα έχει από τις πολύ χαμηλές τιμές ηλεκτρικού για τα νοικοκυριά Όταν γίνεται η ιδιόρθωση να... Η Ελλάδα έχει μια μέση τιμή στις βενζίνες σε σύγκριση με Οι... την Ευρώπη Ακόμη και τις Ηνωμένε Πολιτείες Που έχουν ειδικά τους κάψιμα πάρα πολλά Οι παρεμβάσεις που γίνονται είναι αποτελεσματικές Μπράβο! Γι' αυτό ξεκινήσαμε με την έξυπνη κατσίκα. Νομίζω είναι... Χρειάζεται να το ακούμε μερικές φορές. Εδώ λοιπόν χτες βράδυ έκατσε και μελέτησε και βρήκε ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα και από τις Ηνωμένες και από την Αμερική και από τις άλλες χώρες, από τον πλανήτη. Τα γνωστά που ακούμε κάθε... Μέρα πήγε ο Δένδιας Υπουργός Εξωτερικών, συναντήθηκε με τον Λαυρόφ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Εκεί υπήρχε πάλι η διερμηνέας. Κάτι γίνεται το τελευταίο καιρό με τους διερμηνείς, με τους μεταφραστές, κάτι παθαίνουν, δεν ξέρω. Ξεκινάει η διερμηνέας να περιγράψει αυτά που λέει ο Λαυρόφου. Και σήμερα συζητήσαμε λεπτομερώς τα επίκαιρα ζητήματα της αμοιβαίας συνεργασίας στο πλαίσιο των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν από τον πρόεδρο Πούτιν και προς υπουργό Μητσοτάκη το περασμένο Δεκέμβριο. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι που είπε τη λέξη Μητσοτάκης. Ένα λεπτό μετά, η ίδια διερμηνέας. энерге прагматически с Канадой. Интересно в из терапии предприятий, говорили по связанную тему для энерге <свят> с Николавом, противодействию распространению новой коронавирусной инфекции и преодолению Сти ее последствий. <свят> этому это способствует это же, дальнейшему Φτάσαμε μια σειρά από περιφερειακέ και κρυσιακέ καταστάσει, την κατάσταση στα νότια-ανατολικά τη Ουκρανία. Υπογραμμίσαμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην. Τραγικό θάνατο βρήκε διερμηνέα ενώ μετέφραζε. Τι ήθελε να πει Μιτσοτάκη, θα μπορούσε να πει ο Μωυσής θα μπορούσε να πει ένα άριστο πρωθυπουργό, ο καλύτερο τη Ευρώπη, παγκόσμιο πρότυπο, ο τυγκόμενο θέα μου. Θα μπορούσε να πει όλα αυτά, δεν θα πάθαινε τίποτα απολύτω. Μήπω που λέει τη λέξη Μιτσοτάκη, αμέσω μετά την κουβάλισαν τη γυναίκα, δεν άντεξε, δεν μπορούσε να πει. Πνίγηκε μόνη τη. Εκτό αν με αυτά που άκουγε από το Λαυρόφ ή έβλεπε κάτι παραπάνω ή έχει ακούσει κι άλλα, έχει μεταφράσει πολλά. Κανεί δεν κατάλαβε, να σηκώσει το χέρι του, πάμε τώρα σε άλλη πρωινή εκπομπή, να σηκώσει το χέρι του όποιος ξέρει κάτι σχετικό με τη φτώχεια. Θέλω να, να σηκώσει το, το χέρι του ένας από εσάς τους τρεις, σηκώ... αυτό που θα ρωτήσω να σηκώσει το χέρι του. Δεν μου λέτε. Ο φτωχό με ποιον επέρασε καλύτερα όλα αυτά τα χρόνια. Με το Μητσοτάκι. Επί Νέας Δημοκρατίας, επί ΣΥΡΙΖΑ ή επί Πασόκ. Να σηκώσει το χέρι του όποιος πιστεύει ότι με τη δικιά του κυβέρνηση πέρασε καλύτερα φτωχό. Περιμένω. Περιμένω. Εγώ σου κόλπα για μεν. Να πούμε. <σχελίου> κυρία, κυρία Ψωμί, και τιμωρία. Ε, και ζαβολιάρι ο διπλανό και άλλα τέτοια. Είναι πρωινή εκπομπή τώρα στο άλλο κανάλι από εκεί που βλέπαμε την έξυπνη Κατσίκα. Και είναι και υπουργό τη κυβέρνηση. Και άλλοι εκεί πολιτικοί παράγοντε, δημοσιογράφοι. Και ζητάει ο παρουσιαστή ο εδώ να σηκώσει το χέρι του. Όποιο θεωρεί ότι ο φτωχό πέρασε καλύτερα ή με ποιο κόμμα πέρασε καλύτερα. Με ΣΥΡΙΖΑ, με Νέα Δημοκρατία, ή με ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Δημόσιος διάλογος, δημόσιε συχνότητε, ενημέρωση, τηλεόραση, ενημέρωση, σεβασμός προς τον τηλεθεατή, εκτίμηση της ποιότητας του τηλεθεατή, του επίπεδου του τηλεθεατή, ως αντανάκλας βεβαίω του επίπεδου του δημοσιογράφου και των παρευρισκόμενων. βεβαίω ο Άδωνης, ε, λογικό, δεν θα πετιότανε. Και είπε ότι οι φτωχοί, ότι υπάρχουν τέτοιοι, αυτό δεν μας απασχολεί, είναι το θέμα με ποιον περνάνε καλύτερα. Ότι οι φτωχοί, όπως τους όρισε ο Αυτιάς, περνάνε καλύτερα τώρα με Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ξέρετε γιατί περνάνε καλύτερα, να σηκώσει το χέρι του όποιος ακουρατής ξέρει γιατί περνάνε καλύτερα. Και επειδή δεν σας βλέπουμε σηκώνοντα το χέρι, θα ακούσουμε τώρα την απάντηση. Σήμερα οι Έλληνε περνάμε πολύ φιλόφη. καλύτερα από ό,τι με τον Τσίπρα. Και αυτό είναι και ο λόγο που ο Μητροτάξ είναι μπροστά στα δωδεκά. Να προβλήματα. Και αυτό είναι ο λόγο που ο κόμμα μα αγαπάει. ΛΟ. Στα τσακίδια. Και αυτό είναι <οπονίς> ο λόγο που <οπονίς> ο <οπονίς> κόμμα μα αγαπάει. Να πα στο διάλογο! Στο διάλογο! <Και να μην γυρίζεις> το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε Δεν μειώθηκε Ορίστε, διαφωνεί κανείς με αυτήν τη διαπίστωση Σήκωσε το χέρι του και εσύ Μην χέρι, δεν έχει νόημα Δεν μας αφοράς Έχει σημασία τι λέει ο Υπουργό. Δεν ξέρω, Υπουργό. Κάθε μέρα βλέπει τα στοιχεία. Έχει τον το ή καταναλωτή που βάζει. Είπαμε τσιωτάκι νωρίτερα. Τον καταναλωτή που βάζει μέσα και βλέπει τι ακριβώ γίνεται. Έχει αυξηθεί το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Και το λέει αυτή τη στιγμή, που ξέρουμε τι γίνεται. Ξαναλέω, στα σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα και όταν έρχεται λογαριασμό. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, βγαίνει Υπουργό και λέει ότι έχει αυξηθεί. Το εισόδημα των πολιτών και γι' αυτό τους αγαπάμε. Να ακούσουμε λίγο από την αγάπη του κόσμου και το αν είναι αληθινό, Που είναι προφανώς αυτό το περί αύξηση. Τουλάχιστον 60 70% πάνω από, τις, από τους τελευταίους μήνες. Θεωρώ ότι είναι μια. τεράστια αύξηση του όπως και τα καύσιμα παιδιά. 600. Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε. Αρχίσει και τρελαίνεσαι. Τα νούμερα υψηλά. Πάντα. Από 100 350, 250 κάτι πράγματα τρελά. 600. Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε. Έχει 500, 600 ευρώ μια σύνταξη και τον έρθουν 300, 350 μόνο ρεύμα. Χώρια το νερό, χόρια, δεν ξέρω τηλέφωνα. Βγαίνει. Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε. Δεν ήρθε Σε μένα, τι ξέρει, θα με κάνει ένα άτομο ένα που άτομο. είμαι εγώ. εγώ Εντάξει, ναι. θα πω ότι είναι 125 ναι. ευρώ παραπάνω. Αυτό τα λέει νομίζω και όλα. Και εμένα 10 παραπάνω με 425. Εντάξει. Έχιστε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε. Η μισθή χαμηλά, τίποτα αλλά οι λογαριασμοί πάνω, δεν ξέρω. Μπορείτε τώρα να τα εξέλετε σε αυτό το λογαριασμό. Φέβαια. Γιατί μέχρι να τον πληρώσεις έχει έρθει ο δεύτερος. Δηλαδή έχει με πολύ πάνω εντάξει. Και όταν σου λέει επιδότηση αναρωτιέσαι δηλαδή από 150 αν πλήρωνα 400 ευρώ και σου λέει και μείον 100 επιδότηση δηλαδή τι 500 ευρώ. Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε. Θα δεν τρέπονται λίγο. Όλα πήγαν απάνω. Βετζίνη. Το ρεύμα διπλάσιο από ό,τι πληρώναμε. Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε. Είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να έχει κατάρκαντα τον κόσμο όλων εδώ πέρα. Καλά δεν σέβονται τίποτε, μόνο ακρίβια. Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε. Τυχολογική κατάρρευση. Πάει ο κόσμος είναι στα ψυχιατρία. Αν τα πείτε τη Μετσοτάκη. Μα τι λέει η κυρία, πόσο μίζερ είναι και όλοι οι άλλοι κύριοι που πέρασαν στην οι περισσότεροι. Κάνουν συγκρίσει, δεν του φτάνει. Δεν βλέπουν ότι η Ελλάδα να ότι είμαστε δεύτερη, τρίτη, εύδομη, πρώτη στον κόσμο στην Ευρώπη ανάλογα ότι πιο δίκτυο θα μετρήσει κανεί. Πάμε πάρα πολύ καλά και ξέρει ο υπουργό. Έχει αυξηθεί το εισόδημά σα. Όλα τα άλλα που λέτε, τα λέτε, επειδή στα αριστερή και μίζερι. Το έχουμε καταλάβει και το ξέρουμε, η έξυπνη κατσίκα ξεκίνησε. Θα ακούσουμε τώρα έβλεπα χθε ένα δείνα πόσο έξυπνη είναι η παίκτη παν εκεί. Κοσταντίνε, ποια είναι η μοναδική πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλαβική. Δεν άκουσα. Καλαβική. Δεν ακούω. Καλαβαϊκή. Όχι, Χαβάι. Χαβάη. Γιώργο, συμπληρώστε τη λαϊκή παροιμία. Το πολύ το κύριε Λέισον, το βαριέται κιό. Φεό. Παπάς. Αχιλέα, ποια είναι η επίσημη γλώσσα του Παναμά. Λευκάδα. Δεν άκουσα. Λευκάδα. Η επίσημη γλώσσα του Παναμά είναι τα Ισπανικά. Ο Αχηλέα είναι αυτό εδώ. Οι άλλε απαντήσει, εντάξει, είναι στο πλαίσιο του Αδύναμου Κρίκου, να λέει την Καραϊβική ω νησιωτική χώρα, μετά δεν το διορθώνει, να την λέει Καραβαϊκή, Γεωργία Βασιλιάδου. Οκ, okay, αλλά ποια είναι η επίσημη γλώσσα και να λέει ε, του Παναμά και να λέει ότι είναι η Λευκάδα. Είναι ένα θέμα αυτό. Αυτό πρέπει να σταθούμε λίγο. Δεν το περνά έτσι. Δεν έκανε λάθο, δεν μπέρδεψε όπω ο άλλο, όπω οι άλλοι, και έχουμε δει πολλά από τον Αδύναμο Κρήκο. Η hey, πιο ωραία και από την uh, απάντηση αυτή στην επίσημη γλώσσα ήταν η εξήγηση που έδωσε ο ίδιος ο Αχιλλέας. Για πείτε μου κάτι. Στην ερώτηση, τι γλώσσα μιλάνε στον Παναμά. Η Λευκάδα που κόλλαγε. Yeah. Yeah. Αυτό μου, αυτό ύπωξε. Ποια είναι η επίσημη γλώσσα του Παναμά. Λευκάδα. Δεν άκουσα. Λευκάδα. <σχειά> Η Λευκάδα πού κόλλαγε. Ε, αυτό μου ήρθε, αυτό είπα, Εδώ συμπυκνώνεται ο τρόπο σκέψη εκατομμυρίων Ελλήνων. Αυτό μου ήρθε, αυτό είπα. Αυτό μου ήρθε, αυτό έκανα. Το ρωτάει για γλώσσα μια χώρα που βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική, που είναι τα Ισπανικά, μπορεί να μην ξέρει ποια είναι η γλώσσα που μιλάνε, και λέει Ελληνικό νησί του Ιωνίου. Στο μυαλό του ανθρώπου αυτού δουλεύουν όλα άψογα. Είναι πολύ τον ζηλεύω. διότι ό,τι να είναι το λέει. Του ήρθε αυτό, το είπε. Θα μπορούσε να του είχε έρθει οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει σημασία η ερώτηση. Σημασία έχει τι θα πει, τι του ήρθε στο μυαλό. Εκεί σε αυτό δομούνται οι σχέσεις των Ελλήνων. Λέει άλλα ο ένας, ρωτάει, άλλα απαντάει, άλλα σου τάζει το τάδε κόμμα, άλλα ψηφίζεις, άλλα βλέπεις όλο αυτό το πολύ ωραίο, καθόλου χαοτικό, σε μια απόλυτη τάξη του τίποτα, που έχει... Μπει μέσα στα μυαλά εκατομμυρίων ανθρώπων Να θα πάρουμε ένα παράδειγμα τώρα Με βάση την αγάπη του κόσμου Για την κυβέρνηση αυτή που είπε ο Είναι παρόμοιο το σκεπτικό Και παρόμοιο αυτό που γίνεται στο μυαλό των ανθρώπων αυτών Με την έξυπνη κατσίκα Και τον αχιλλέα που απάντησε το, τη Λευκάδα για την γλώσσα του Παναμά Και αυτός είναι ο λόγος που ο κόμος πώς... μας αγαπάει. Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός άνθρωπο, εξεσοθήκαμε. Και στην Ευρώτη μαζί με μεράκι, και τον Κυριάκο το Μητσοτάκη Το χειρίστηκε καλύτερα από όλους στο όλο το πλανήτη. Ειρήνια, αγάπη και ευημερία ζητώ η νέα δημοκραφία Για την Υπουργέ μας. Για μέρα. Για Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη Εκολογημένος να είναι ο Μητσοτάκης Θα παραμείνει στους εκείνους του Που μας άφησε μετά από έξι να πίνουμε τα ποτά μας Και στην Ευρώπη μαζί με μεράκι Και το κυριακό το μισοτάκι. εγώ είμαι του Μητσοτάκη και Δεν θα πω τίποτα αρνητικό Κύριε και ευημερία Ζητώ η νέα Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, άλλα. να είστε καλά. Εσύ. Ευχαριστούμε. και, και σε περιμένει σαν τομεσία. Θέλουμε ασφάλεια, ηρεμία, ησυχία. Να είστε χρυσό. Να είστε καλά. Ο Μητσοτάκη είναι ό,τι πρέπει. Θα τα καταφέρει. Αρχικά μου. για ξέρω. Μπράβο σου είσαι ηρωα. Τα έργα από τη νέα γενιά. Θα λάμψουν το του πίσω. Είσαι ηρωα, είσαι ηρωα. Αγαπητέ <Ρεβαια> <και Ρεβαια> μου Το μωρό Αγαπητέ μου να είσαι καλά Έγινε να είσαι καλά Είναι ωραία η μασαστιπάλαια Είναι το ωραίο τοροδόρος που μας έχετε κάνει Και στην Ευρώπη μαζί με μεράκι Και τον Κυριάκο το μητσοτάκι Σαφώς και τα έβγαινε και μάλιστα με αυτόν δύναμο Είρη μια αγάπη και επιμερή Sito inea di mostrarti a Edo alango de la banda de detergente y brochetaje na me parte grosa de la banda na ehi ghe pistos sto theo ara lipono filme na Το Δόξα το Θεώ Καλά το παίζει ο Καλά το πάει Και εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να είναι καλά και να συνεχίσει έτσι ο Είστε λεπέδειά, λεπέδειά Να είστε καλά Λευκάδα Είναι η απάντηση σε όλα αυτά Αυτό μου έρθει στο μυαλό Δεν έχει σημασία τι υπόθηκε πριν Λευκάδα Αυτή είναι η απάντηση Εδώ είναι η ελληνοφρένεια, με όλα αυτά που ακούμε και από τα τηλεοπτικά προγράμματα, από τι πρωινέ εκπομπέ, από του υπουργού που σηκώνουν τα χέρια, από το πόσο αγαπάει αυτό ο λαό την κυβέρνηση, φαίνεται αυτό άλλωστε, από το ότι έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με πέρυσι, πρόπερση και τα προηγούμενα χρόνια. Και για όλα βεβαίω φταίει η αριστερά. Αν δεν ήταν η αριστερά, θα ήταν τα πράγματα, όχι μόνο ακόμα, ακόμη καλύτερα. Δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο από το Μονακό. το νερό, το μπουκαλάκι, το μικρό έχει 4 ευρώ στο δρόμο αλλά το μεγάλο παραπάνω αλλά όμως θα πήγαιναν όλα καλά για όλα να μην το ξεχνάμε φταίει αριστερά Εάν δεν υπήρχε καθόλου αριστερά στην Ελλάδα θα είχαμε φτυνό ρεύμα, θα είχαμε κάνει όλα τα έργα Εσείς θα μας αφήνετε και η μιζέρια της. Να μην πω τώρα τι μου λες στο μυαλό, Πώ έβλεπα τις φοιτήτριες αριστερές. Έτσι μας έχει κάνει, έχει κάνει και την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε όσο έχετε αριστεροί φοιτήτριες Μανηφίλου, καταλαβαίνετε. Μασχάλες, πόδια και, λοιπά. και τα γαλάζια της πέρα. Λοιπόν, Ο πραγματικός τέχτης, γιατί έχουμε φτάσει εις το Διεθνές Ταμείο Είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς Λαμπούν κόκκινες σπιτσίλες Λαμπούν κόκκινες σπιτσίλες Η στάση της αριστεράς σήμερα είναι ειλικρινής γιατί οι άνθρωποι αυτοί επενδύουν στο χάος. Οι άνθρωποι θέλουν να πεινάσουμε. Λαμπούν κόκκινες σπιτσίλες Ο Αριστερός μου τίνει στην ο Δυσίωνο, ο Γρουσούζη, ο Προμηνίων Κακά! Λαμποκίνε σπιτσίλε τα γαλάζια αντιστέρα. Ω! Λαμποκίνε σπιτσίλε τα γαλάζια αντιστέρα. Εγώ ξέρετε πόση αναφυλαξία έχω με την αριστερά και πόσο βλέπω όλα αυτά τα αρσία και όλα αυτά. Και μπλάξ, Λοιπόν, τα μωρά δεξιά δεν τα συνετά Όλο το καιρό και Δηλαδή αν έλεγες τη βασιλεύουσα ότι είσαι αριστερός Αυτό θα σήμαινε ότι είσαι βλάξ Και αν έλεγες ότι είσαι δεξιός Αυτό θα σήμαινε ότι είσαι σοφός κουκουέ όπως κόλλει αριστερά επενδύουν στη χρεοκοπία όλοι εμείς οι υπόλοιποι οι φυσιολογικοί άνθρωποι θέλουμε ακόμα να μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του όταν έρθει ο χειμώνας, κάτω και ξόρφα όταν oh! όταν και να αναπαλλάξεις μια χώρα την αριστερά μεγάλο Σοφά και το καλοκαίρι λοιπόν, ψοφά 2,180 τηλέφωνο επικοινωνία. Είναι μέσα, τραγουδάει την ωραία πεταλούδα με τι πιτσίλε, τα καλά τη φτερά και τα υπόλοιπα, τι κόκκινε πιτζε. Ρέντιο παπάκια παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα που παρακολουθούμε εμεί. Χρήστο Μηρίδη, ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Ελληνοχειαnet.gr το. επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρένη και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους στο YouTube θα μας βρείτε στο Ελληνοφρένια Official, πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις Αποστολάκο Αποστολάκο Καλημέρα Έλα. Να σε ρωτήσω, έχει ακούσει τίποτα για τι αυξήσει θα πάρουν τα ταξί. Θα πάρουν αυξήσει τα ταξί, Ναι, έτσι λένε. Μακάρι. Να δούμε ποιο θα παίρνει μετά. Μακάρι γιατί δεν το εκτιμούσα με φθηνό. Γιατί ήταν η τσάμπα. Έμπαινε μέσα και έλεγε να δώσω κάτι παραπάνω. Τσάμπα είναι. Ναι, τώρα με την αύξηση θα παίρνουμε τα αρχή μα. Δεν ήταν ήδη ακριβό από τα καύσιμα, θα πάρει και άλλη αύξηση. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Καλώ, καλημέρα. Με ρώτησε, Ναι. Όλα καλά, ντε Αποστολή, για χαρά. Να, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αν βγούμε εμεί οι δύο έξω για να φακετώ μια ταβέρνα. Δεν θα βγούμε σαλά... έξω το. Δεν με ψήνει με τίποτα. Δεν πάμε για κομμένη λίγη έτσι, για καμπάκι. Γι' αυτό δεν με ψήνει. Ωραία, η, η σαλάτα και αυτά που είναι στη μέση δεν θα πάνε μισά-μισά τα χρήματα. να έξοδα. Δεν είναι κοινά έξοδα από τα δύο. Εγώ δεν τρώω σαλάτα. Πε ναι, πρέπει να πάει τον έβδολο παρακάτω. Ε, θα Άντε. έχουμε μια ροή. Κάτε, ναι, ναι, ναι. Τρώω, θα φάω σαλάτα. <laughs> <laughs> Τι ωραία <laughs> σαλάτα, φέρτε μου μαρούλια. Είναι κοινά έξοδα. Τα θαλάσσια σύνορα που νίκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν πληρώνουμε εμεί άμισα του. Τα τα μας. μισά Είς, μισά τα πληρώνουμε μισά μισά αραίτητα τα, αυτά τα μισά εμείς θα δώσουμε αυτά τα λεφτά που είναι να δώσουμε τώρα εντάξει και θα βάλει και τα άλλα μισά στο Ευρωπαϊκή Ένωση. και αυτοί θα μας ανταμείψουν μετά με μνημόνιο για να, να μας σώσουν άρα με έναν τρόπο έτσι... είναι μισά μισά είναι win win δεν το ξέρα αλλά έτσι δεν είμαστε εμείς Εσύ, μήπω το μίζερο είναι συνδρικό από το μίζα και το αίρο. Είναι αυτοί που παίρνουν μίζα και όχι εμεί που παρακαλώ, παρα πολύ. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Εφόσον Επίσης... έχει ποινικοποιήσει τη μιζέρια ονονογιλέκο, επειδή φοβάται μην επιστρέψει κανένα καπετάν μιζέρια. Όχι, ρε Μαρκέτα, δεν θα πλακώσουμε τον Πούτιν. Εσένα θα πλακώσουμε. Δείξτε στον ελληνικό λαό πόσο αγοράζει καύσιμο και πόσο πουλά. Πόσο αγοράζει ρε κολόπεδο και πόσο πουλά. Α το Θα σου χωρώ, μου για. Yeah. Έλα αποστολή. Έλα. Έλα, φίλε, σήμερα ξύπνησα με το χειρότερο εφιάλτη που μπορεί να ξυπνήσει ένα ναυτικό. Ήταν να καίγεται ένα πλοίο. Κουράγιο εκεί στα παιδιά, στου αδέρφου και κουράγιο τις οικογένειές του που η αγωνία του αυτή τη στιγμή. Καλά, τάξε να πάνε τα κινητά, εγώ και μιλάνε. Αλλά το πώ ξυπνήσει αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί να το νιώσει άνθρωπο που δεν το έχει ζήσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Να, να μην ξέρει τι γίνει ο ανθρώπό, α πούμε, Βέβαια. Ο η πυρκαγιά, να ξέρεις, είναι το χειρότερο, ακόμα και από τη χειρότερη κουρτούνα, είναι η χειρότερη πυρκαγιά. Δεν ξέρεις αν θα καείς, αν θα πνιγείς, αν δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι αυτής είναι σε τραγική κατάσταση, έτσι, σε τραγική κατάσταση, δεν μπορεί να το βάλει ανθρωπονούς ανθρωπον αυτό που ζουν, έτσι. Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο, βεριά. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ε, Ελληνοφρένια; Ναι, ίδια. Ναι. Παπαϊωάνο, από την Ιλιούλου τη της Φλώρεστας της Καταλονίας. Γεια σου, Παπαϊωάνο. Τι κάνουμε; Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, ένα μεγάλο χαριστό για τα υπέροχα κάλατα. Τα τρία γράμματα, γιατί έχω εδώ δύο παιδάκια και δεν ήθελα τώρα να τραγουδάνε το παραγγίες με κάλαντε και μας ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά. Τα λέμε και στο σχολείο εδώ πέρα είναι... Σε κάλαντε καλά. Τα τρία γράμματα μόνο φωτίζουν. Τρία γράμματα φωτίζουν αυτά. Τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας γενιά. Ναι, πού κολλάει αυτό τώρα? Τι που κολλάει, έλεγε από, από την Ελληνοφρένια το, το μάθαμε. Ναι, πού κολλάει και το λέτε τώρα. Ε, το λέμε τα σαν κάλαντα. Τώρα πήρα, τώρα πήρα, δεν πρόλαβα να πάρω πιο πριν. Και μας ρίχνουνε το δρόμο για να φέρουμε τηλευθερία. Τώρα πήρα για να πούμε. Επειδή το παίξαμε από τα Χριστούγεννα, τώρα πιάσατε γραμμή. Τώρα Είστε πάλι ο ημερολογίτης. τώρα μας τα φώτα και ο λαός Star. I'm Catalan, no meteorologist. What a Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε! Πάντα ah, να μη στα χρωστάω! Είω σφάτω oh. στην μ' Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε. Δεν μειώθηκε. Άντε, παιδιά, όλοι μαζί με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Είναι από το περίσευμα. Οι μούτζες είναι από το περίσευμα. Επειδή έχουν αυξηθεί και είναι πολύ διευκρινισμένε οι μούτζες σε αντίθεση με κάτι αδιευκρίνηστα, πόσα παρουσιάζουμε από την αρχή, εικόνε, στιγμέ που έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση το Σαββατοκύριακο, από τον αδύναμο κρίκο που είπε τη λευκάδα. Ω απάντηση, από την έξυπνη Κατσίκα που ανοίγει μόνη τη το κουτί και που τρώνε όλες οι άλλε καλαμπόκι, έτοιμα τα βρίσκουν, και από τον Γιώργο Αυτιά που είχε τον Άδωνη, είπε αυτά τα ωραία που ακούμε εδώ, και που ζήταγε να σηκώσουν τα χεράκια, όποιο ξέρει οι φτωχοί πώ πέρναγαν και τι έκαναν. Ε, υπάρχει και άλλο θέμα, διότι κάνει ζάπινγκ και βλέπει και του σοβαρού επιστήμονε αυτή τη χώρα. οι οποίοι πηγαίνουν στα πρωινά και να μας διαφωτίσουν για το κομβικό θέμα της παρδημίας. Η κυρία Παγόνη. Λοιπόν, θα σας πω ε. κάτι τώρα που ε. το Σάββατο ήμουν στην Πάτρα ε. και έφαγα εκεί τα απόγευμα σε ένα εστιατόριο και είχε ε. σαλάτα κόλληβα. <σχεσίλυμα> Δεν το σαλάτα; Δεν το ήξερα. Σωγορά σας με λάζα. Έγινε, έγινε, ιστορία. δοκίμασα... <σοίγε> και πραγματικά ήταν καταπληκτική. Α, <σοίγε> τώρα πάτε μια κούλπα <σοίγε> να μα πείτε κι εσείς Σαν Γαλλό Ανδρέας Παπαδρέου. δεν ήξερα τι υπάρχει. Εμεί δεν, Εμείς δεν πάμε έχουμε κόλυβα, έχω καρυδάτο. Θέλετε να. Έχουμε καρυδάτο, τσουρέκι, σαραγλή τα όλα να το πάρουμε μαζί. Καλά, κύριε αυτό. Ελάτε να κεραστείτε Σαραγλή θέλετε. όλα αυτό πατάει σε ένα προηγούμενο που είχε γίνει στο πρωινάδικο του μέγα με τον Χασαπόπλο και τη Βούλγαρη που είχε πάει η Βούλγαρη να την κεράσει κόλυβο που τα είχε φτιάξει και δεν ήθελε να τρώει η παγόνη κόλυβα, είναι γιατρός, συνδικαλιστικός εκπρόσωπος, Και βγαίνει να μιλήσει για την πανδημία. Πανδημία δεν είναι θεματάκι τώρα, είναι σοβαρό θέμα. Και στο ένα δεν τρώει κόλυβα, στο άλλο έφαγε τα κόλυβα και ήθελα να τα πει σήμερα το πρωί. Στο Σκάι, αλλά η Μαρία εκεί τη λέει ότι έχουμε καρυδάτο και τσουρέκια. Αυτά γίνονται, αν δεν βλέπετε, χάνεται. Θέλω να πω στι πρωινέ εκπομπέ. Όλα για την ενημέρωσή σα με σεβασμό πάντα στον τηλεθεατή. Βγαίνει και ο Τσακαλώτο, δίνει συνέντευξη στην καθημερινή. Και ε, στρέφεται κατά του αρχηγού του κόμματο, κατά του Τσίπρα. Δεν μίλησε για τι πολιτικέ, μίλησε για τον ίδιο τον Τσίπρα. Συνήθω δεν γίνονται αυτά στην αριστερά. Τέλο πάντων, τα, τα ξεπερνάμε, ακόμη και σε αυτή την αριστερά. Τα ξεπερνάμε. Τον ρωτάει δημοσιογράφο τι ελάτομα έχει ο Τσίπρας και λέει: Έχει δύο ελαττώματα ο Αλέξη Τσίπρας Λέει ο Τσακαλώτο: Έχει μια ανασφάλεια που δεν δικαιολογείται. Και δεύτερον, λέει σε ένα πράγμα που είναι χειρότερο από τον κυρία Κομιστσοτάκη, είναι στην επιλογή συμβούλων. Αυτά τα δύο εντοπίζω ω αρνητικά. Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση και μεταξύ των Σιριζέων και στα social media. Τι θα πει έχει μια ανασφάλεια που δεν δικαιολογείται. Προσπερνάω την αριστοκρατική προσέγγιση από θέση ασφάλεια που έχει ο Τσακαλώτο, που του εξασφαλίζει η καταγωγή και η κληρονομιά, κάτι δωτό δηλαδή, όχι κάτι δικό σου, κάτι που βρήκε, όχι κάτι που κατάφερε, γιατί έτσι μιλάει και έτσι κρίνει του άλλου, και έτσι μιλάει για τον Τζίπρα ότι είναι ανασφαλή. Ο ίδιο όμω ο Τσακαλώτο με φοβερή αυτοπεποίθηση μιλάει όταν μιλάει. Και ήθελα να δείξω πώ πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία. 7 μήνες και οι κοινωνικές να ενσωματωθούν αν η επιτάχυνση των διαδικασίων για την ολοκλήρωση τραπεζικής ενοποίησης πρέπει να συνεχιστεί ειδικά αν πρέπει να έχουμε μια Ε, ε, μια, ε, ένα είδη, δηλαδή μια εξασφάλιση σε όλα αυτά τα επίπεδα η, κυβέρνη, η, κυβέρνη, η κυβέρνησή μα, καταρχά όπω έλεγε και ο Χαρίλαο Φληράκη, ότι εγώ παθαίνω αναγούλα όταν ακούω success story. Γιατί όταν ακούω από τη Νέα Δημοκρατία success story, καταλαβαίνω ότι θα συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνανε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον αν κυβερνηθούν. Μιώ. Είχε ε, την τόλμη να πει ότι ήταν και επενδύσει. επελεταιακό. <Και> Έχει μιλήσει πολλές φορές ο κύριος Χαρίτσης για πώς διαμένεται <Και> το, ο, πώς είναι η διανομή του ΕΣΠΑ. Ο δείκτης κύκλου εργασίων κύκλου εργασίων και, <Και>, <Και> στις 1η Δεκεμβρίου είχαμε τα αποτελέσματα του Μάρκετ που είναι ένας δείκτης οικονομικής υγεία μετατοποιητικού τομέα <Και> έξι συνεχι, ε, συνεχής βελτίωση έξι μήνε για να και να τα συμβα... να, όχι, αυτό δεν χρειάζεται είναι πολύ μεγάλη λεπτομέρεια το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοδύπαλο της ιστορίας στο χρονοδύπαλο της ιστορίας λευκάδα ε, το τελευταίο νομίζω το καλύτερο σαρδάμα αυτό το αντί να το πει που το είπε χρονο Ιστορίας, με φοβερή αυτοπεποίθηση δεν τα είπε όλα αυτά και εγώ διαφωνώ ο Τσίπρας δεν έχει ανασφάλεια και ο Τσίπρας με φοβερή ε, αυτοπεποίθηση και υπεροχή πίστη στον εαυτό του λέει αυτά που είναι να πει Η χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο από τα μνημόνια και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς τσίου, τσίου. να θρέψουμε τους καρπούς Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατριτισμένος είμαι εγώ Δικαίως τώρα Θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου Μάλιστα εμένα που με βλέπεις, εγώ Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μυρών σε σχέση τσιου, τσιου. 360 μυρών Ρε πράγματα που σε στο πανεπιστήμιο Αλλά τα μέσα για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους τσιου, τσιου. Για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους είναι η δικιά μας δουλειά Όχι αφορισμού. οι αφορισμοί κύριε Μητσοτάκη αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το μεσαίωνα τσιου. Αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το Μεσαίωνα Είμαι και σχολικά μορφωμένος Όπως ο Οδυσσέας που έκλεισε τα αυτιά του στις ειρήνες Έκλεισε τα αυτιά του στις ειρήνες Είμαι και σχολικά μορφωμένος Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό Είναι ένα πρόβλημα καθολικό Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας <Τι> Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας Είμαι και ο σχολικά μορφωμένος Και δεν οδηγηθήκαμε σε δηλώσεις και ανακοινώσει Που εκτίθουν τη χώρα μας διεθνώ. Πρέπει να τις ανατρέψουμε αυτές τις συνήθειες Όπως είναι ο νεοποτισμός Ο νεοποτισμός Τσιουμ τσιου. Εμείς κύριε Χατζηνικολάου, Είμαστε ανοιχτοί, διάτριτοι, τσιου, τσιου. διάτριτοι. Τσιου, τσιου. Και βεβαίω θα κρυθούμε και από την εκαθάριση της κόμπρου του αβέρνου, τη του Αβιέρ. Είμαι τελειώθηκε. Τετάρει δημοτικού Τα πρωτοσέλιδα έπαιξαν αυτό το άθλιο παιχνίδι. της Τιμβοθυρίας Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μητυλίνη, η Λέσβος <Τιου, τιου, τιου! Η Μητυλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας Δικάξι χρόνια σχολείο κύριε Μανούιλε Μένα που με βλέπεις <Τι> Μάλιστα, αξι, δικαξ, δικαξ, δικαξ. Έτσι δικάξι, τέσσερα χρόνια καθητάξι Λευκάδα Λευκάδα λοιπόν είναι η απάντηση σε όλα αυτά, λέει εδώ να σα κρατήσει, εδώ 400 το ρεύμα, 500 ο βασικός και ψάχνουμε το ψυχογράφημα του Αλέξη και του Τσακαλότου, Τσακατσότου μάλιστα τον γράφει. Αυτοί τα θέτουνε τα θέματα αυτά, αυτοί τα θέτουνε τι να κάνουμε, εμείς εδώ λέμε για το ρεύμα σχεδόν καθημερινά, τα ακούσαμε στο πρώτο μέρο, αλλά δεν γινόταν να μην ασχοληθούμε και με το ψυχογράφημα, αν είναι αυτό, του Τσακατσότου και του Τσίπρα, αλλά ως Παρακαλώ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ο Γιάννη είμαι, ρε. Θα, θα σου δώσω τώρα την άντα που σου έλεγα για το σπίτι για την Ολλανδία. Για την. Για το σπίτι για την Ολλανδία. Βεβαίω. Ναι, άντα. Ναι. Αλεξάνδρα, εσύ είσαι. Η άντα είμαι, ναι. Από πού βγαίνει το άντα. Ναι. Από το Adams ναι. Family. Ναι. Από το Αλεξάνδρα. Α, ε, από το αντιγόνη, από το Άντα. Από πού βγαίνει τελικά από το αντιγόνη, είσαι. Ναι. Και δεν το κάνει γόνη. Ε, σαν το το σώζουμε. Και οι, οι γόνοι μεγάλων οικογενειών ξέρω κάτι. Γιατί ο Μπαγκογιάννη το έκανε, Γιατί είναι Μπαγκογιάννη. Τα σου πω αν τα πού, Εσύ ενδιαφέρει για το σπίτι. Εγώ το χρόνου θα πάω στην Ολλανδία. Κατάλαβα. Μπαφουμερία, κατάλαβα. κατάλαβα. Φύσα, όχι, ρούφα, ρούφα, ρούφα ρούφ. Ρούφ. τραβατώνε. Ωραίο είναι. Λέγα, όχι, Όχι, όχι, την έχουμε αποκλείσει αυτή Πάμε για να σπουδάσουμε. Ε, ε, τώρα μ... το θυμήθηκα. Γιατί δεν μην σπουδάσει εδώ, Δηλαδή δεν αντέχω αυτό το brain drain. Σπουδάζω εδώ, είμαι στην Εσουέ. να σου ε, μπράβο. Και γιατί φεύγεις έξω δεν έχουμε εδώ καλά πανεπιστήμια να συνεχίσει σπουδές σου τα μεταπτυχιακά σου καλά πανεπιστήμια έχουμε καλή χώρα δεν έχουμε όπα, όπα, λοιπόν <χαι> κάπου όπα με τις προσβολές Για μένα, τουλάχιστον, για μένα τουλάχιστον δεν με καλύπτει. Πολύ <ολλή> με στεναχωρεί αυτή η εξέλιξη. <στονικά> Ωραία. Ε, και μένα με τον στεναχωρεί. Μακάρι να μην υπήρχε. να με χρειαζόταν. Γιατί θα πα να σπουδάσει άσου τη. Για ανθρωπολογία και ψυχολογία στο βράδυ. Ψυχολογία <στονικά> γιατί? Για να γυρίσει πίσω. Νομίζω έχουμε ανάγκη. Μια χαρά τα έχουμε λυμμένα. Ε, καλά. Όποιο δεν γυρίσω εγώ τα λύσω. Α, βλέπει. Μ' αρέσει. Λοιπόν, οπότε ναι, εγώ τώρα το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι σπουδέ μου. Κοίταξε να δει, αντιγόνη μου, Εγώ έχω το σπίτι, mm -hmm. μπορούμε να τα βρούμε. Είναι καλό το σπίτι, έχει γίνει πρόσφατη ανακαίνιση. Όμω, επειδή μα υποχρεώνει το κράτος, έχω στον πίσω κήπο ένα μπαξέ mm -hmm. με λίγο χάσει όφια, λίγο φοντίτσα. Είναι για προσωπική Εντάξει. χρήση. Εάν δεν θέλεις μην ασχοληθεί. Μόνο να κοιτάζει το ποτιστικό, μην τελειώνει η μπαταρία. Ναι, μπε. Και Α, να φροντίζεις μπε. τον αποξηραντή. Αυτά μόνο Α, εγώ μπε. θέλω. Όλα, όλα. Τέλεια, τέλεια. Αυτά με τα χαρά. Μια μικρή συντήρηση τέτοιου είδους Υπάρχει εραστή σεράστρια. Όχι. Θα Αμόνι, σαν το λεμώνει. Κατάλαβα. Oh. Γιατί oh. μένει ήδη ένα άνθρωπο μέσα, mm -hmm. ο Μάικ yeah, Μένει yeah. ο Μαικ μέσα, δεν θα σε ενοχλήσει <laughs> Αυτό είναι Μπορεί διαμέρισμα. να με σε καταλάβει κιόλα είναι χρόνια εκεί έχει γίνει το κεφάλι του πέτσι Ναι, τέλεια Δεν ξέρω αν έχουμε ήδη κεφαλικά κύτταρα να επικοινωνήσετε, μην περιμένει να κάνετε τι δουλειέ μισέ μισέ. Αυτό είναι. Όχι, εντάξει. Ε, ωραία, πότε αυτό. Ήθελα Εσύ να πάνε... έχεις, <στά> έχεις τίποτα ερωτήσεις? Είναι διαμέρισμα κανονικό αυτό, δεν είναι ντομάτια. Ναι. Είναι διαμέρισμα, ωραίο. Και μένει όλος εσένας που μου είπε, ωραία. <στά> mm -hmm. Ο Μάικ, από το Φασουλάκης, ναι. Ωραία, τέλεια. Και πόσο δωμάτια έχει δύο? Δύο σαλόνι, κουζίνα, μπανιό. Ναι, ναι, ναι. Και τον πάξε, έτσι, και τον πάξε. <στάξει> και έναν εμειπέθειο που να αποξηρατείς. <στάξει> Ωραία, τέλει. Και μ, τι, τι είναι, περίπου? Περίπου είναι μέχρι 2000. <laughs> περίπου μέχρι 2000. Ναι. Ενώ επειδή δεν σε ενδιαφέρει ακριβώς μπορώ να σου πω ότι δεν είναι πάνω από 2000, είναι περίπου εκεί μέσα. Περίπου <laughs> 2000 στο Μάτιο. Περίπου σου είπα. <laughs> δεν μου πες ακριβώς. Αν σου πω ακριβώς μπορώ να σου πω και ακριβώς, αλλά δεν σε νοιάζει. <laughs> θα ήθελα και ακριβώς. Α, θα ήθελες <laughs> και τώρα γιατί ρωτάς περίπου για να, να εκτίθεμαι. <laughs> Για να έρθει σε δύσκολη θέση εγώ. 700 ευρώ το δίνω. Α, τέλειο, τέλειο, ωραία. Γιατί όσο έχω κοιτάξει, εκεί είναι γύρω. Εκεί γύρω είναι και εγώ δεν σου είπα τυχαία τιμή. Κοίταξε να δεις. Yeah, yeah. Κοίταξε να δεις. Εάν θες, μπορείς αυτά τα κόστη να τα ρίξεις. <laughs> εκεί η φούτα εκεί και το πίδημα. <laughs> Λοιπόν, το ξανασυζητήσουμε σίγουρα αυτό. Ναι. Δεν είναι Και πρόβλημα. Είναι. Δεν, δεν θα σε κατηγορήσει κανεί για εμπόριο Όχι. εκεί πέρα. Δεν είναι κάτι. Λίγο θα δώσει τώρα. Να σου πω, α, βάλε εκεί σε ένα λουμινόχαρτο λίγο πραγματάκι. Θα βγει το νίκιο, ο θα βγει το μισό. Τον Μάικ μόνο να κάνει πελάτη σου, γιατί δεν του έχω δώσει πρόσβαση, θα τα κάπνιζε όλα. Το Μάικ το έχει μέσα. Α, δεν, το ο, δεν έχει πρόσβαση okay. ο Μάικ. <laughs> Μα είναι, δε, θα με συνέφερε με αυτό, θα με συνέφερε. Όχι. Όχι. Και είναι διαθέσιμο το, το Μάικ με το. Ωραία. Είναι διαθέσιμο. Okay. Και το Μάικ, okay. μην το λυπάσει στη τιμή. Είναι να πολυεθνικής. Είναι στέλεχο πολυεθνική. Ναι, ναι, ναι. Μην κοιτάς που με oh. δεν του μένω από τα ναρκωτικά. Οκ, <laughs> okay, okay. Είναι μέσα στο Άμστερνταμ. Το διαμέρισμα που είναι. Είναι μέσα στο Άμστερνταμ, ναι. Okay. Είναι κοντά στο Βόλτεν okay. Πάρκ Α, τέλεια. Α το ξέρει το Βόλτεν Park. Το ξέρω. Α, έχουν έρθει, αλλά δύο φορές. Αν είναι, έχεις τη φουμάρα σου, κατάλαβα. Ναι, πιο παλιά. Τώρα το έχουμε, θα κάναμε. Ότι μου αναλογούσε το ήπια. Ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Ο Μάικ δεν το έχει καταλάβει αυτό για να συγνοεί. Οπότε ωραία. Ναι, θα πάω να κάνω μια βόζα που είστε εκεί. Και πάρε τηλεφωνάκι, πάρε ναι. τηλεφωνά Έχω και διάφορους γνωστούς. Ναι, ναι, ναι. Μπορούν λίγο να τηλεφωνά. σε ενημερώσουν. Ναι, έχει πέρα, εκεί πέρα διάφορες ποικιλίε, αν θες και από άλλους φίλους, αν θες να ξεφύγουν οι δουλειές. Κάτι white window, κάτι δηλαδή πραγματικά. Είναι να κοιτάσεις, Πώ να σου πω ρε, παιδί μου, να, <laughs> ε, να χαίρεσαι. Σαν το supermarket που έχει ποικιλία μεγάλη. <laughs> Δηλαδή, μια βόλτα στη γειτονιά είναι πολυπίκυλη η γειτονιά. Πώ να σου το πω. Τα γιατί έχουμε μείνει και πίσω τώρα, που θα ενημερώσουμε λίγο. Έτσι κι τι έχει η Ολλανδία, έχει καμιά κουζίνα σοβαρή. Όχι, τι έχει να προσφέρει. Αυτό, ποδηλατόδρομου και μπάφου. Ισχύει, ισχύει, τι άλλο. Τέλειο, ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε Χάρηκα, να σε καλά. Γεια σου, Γόνι. Γεια. în Europa, de a aristea. Ya cronica embodyse olede erga proudu. Gata. Yo spați tine interes şi cum miti. Gata. Örösön ny szyfrik a szaudzpóriteli, dar eu Για να ξέρετε, όταν ανοίγετε τους λογαριασμού, ποιο ακριβώς φταίει, όχι η δεξιά, αυτή που κυβερνάει τώρα, με τίποτα, δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για όλα τα πράγματα, τα αρνητικά, τα χάλια που είναι και πάρα πολλά το τελευταίο καιρό στον τόπο, φταίει μόνο αριστερά. Ποτέ η δεξιά θα το παραδεχότανε, άμα ήταν είχε λόγους να το κρύψει, ποτέ. Λευκάδα λοιπόν, κλείνουμε έτσι Γιατί πέσαμε, πάμε μάλλον προς το τέλος Βλέπω την ώρα, τρίτο μέρος του λαού Μας πάει στο μαγκαζίνο, Εμεί τα υπόλοιπα αύριο Γεια σας Ναι καλησπέρα σας καλησπέρα. Είμαι Συριζέος και παίζω heavy metal Έχετε παρατηρήσει το νερό την ώρα εκείνη. Ε, δεν πίνω νερό. Ακριβώς γι' αυτό δεν πίνω νερό. Όχι, όχι. Δεν είπα να το πείτε. Αν το έχετε παρατηρήσει, έχετε δει νερό. Μπορεί να μην το πίνετε, νερό. αλλά το έχετε δει. Τι είναι το νερό. Το νερό είναι, είναι αυτό που έχει ο άνθρωπος μέσα 70%. Τρυπήστε έναν άνθρωπο. Δεν έχει μπήρα. Το άλλο 30%. Ε, νερό και μπύρα. Ωραία. Η κυρία Κεραμαίο τι πίνει. Αγια, αγιαστούρα, τέτοιο αγιασμό. Με τι μέσα. Με μαύρο με ψίχουλο, ξέρω εγώ. Ποιο πιο, πιο μαύρο αγόρι μου, πε μου τι πίνει και τι να ακούει. Ακουσμένη την έχει, λέτε. Η κυρία Κεραμαίο. Όχι, καθόλου. Α, ορίστε. Έτω. Είναι μια χαρά. Ναι. Είναι μια χαρά, όλα πάνε μια χαρά. Δεν είναι, δεν είναι αυτό τη Ντάκλα πάντω από τη μαστούρα. Είναι, αυτό, είναι αυτή η ήπια, η χαλαρή μαστούρα που, που έχει πνεύσει το λιβάνι πολλέ ώρε και σου έχει κάψει μερικά εγκεφαλικά κύτταρα και πα αργά. Αυτό είναι. Α, δεν να... φαίνεται κάποια σπίτια δεν είναι κάτι περίεργο. Δεν υπάρχει κάποιο συνδυασμό με κάποια εργαλεία. Εργαλεία. Ε, έχετε δει κάτι ωραίους σταυρούς που κυκλοφορούν εκεί στα ίντερνετ. Σταυρούς, βεβαίω από την πίστη μας. Ναι, ε, αλλά αυτή είναι από Λάτεξ. Από άλλη πίστη. Ε, ναι, περίπου. Λάτεξ, πλαστικό, you know. Σταυρό, βολικό για να, για να μην σπάει, ε. ε ναι, ακριβώ αυτό. Εντάξει, υπάρχουν, υπάρχει η τεχνολογία, η μόδα. Όλα αυτά έχουν βγει. Ε, είναι κρίμα να σπάει η πίστη. Ε, γιατί την άλλη, εκείνη την κυρία, πώ λέγεται Μαρία Ιωάννα, Ποια? Αυτή, αυτή εκεί, με τη προγεννητική. <συγνώ> ναι, ναι, δεν θυμάμαι. <συγνώ> Η Ιωάννα δεν λέγεται Ναι Μαρί Ε αυτό το ίδιο λέμε Α. Δεν την είδε και αυτή τη ύφο είχε είχε. Ε, είχε Όταν το νερό άκουσε τη συμφωνία 40 του Μότσατ Και έπειτα το πάγωσαν και το φωτογράφισαν η τη όμορφη εικόνα έφτιαξε Και όταν το έβαλε να ακούσει φωνή μουσική heavy metal yeah. Ορίστε τι άσχημη Ασχημάτιστη εικόνα έφτιαξε. Αυτή κι αν είχε ντάγκλα. Αυτή ήταν η καλή ντάγκλα. Την έβλεπε. Μιλούσε αργά, σιγά, έλεγε εκεί για τι συμφωνίε και μετά ξαφνικά σου heav metal. Ε, αυτή είναι ένα heavy metal το είχε. Τώρα δεν ξέρω. Η ντάγκλα αυτήν έμοιαζε σαν να είναι όλη μέρα στην κουζίνα πάνω από τη γανιτέ πατάτε. Βέβαια το μαλί της να σημειώσουμε ότι είναι ξεκάθαρα heavy metal. το από τα 80's, ε. Ε, Καλά τώρα μην μιλάμε τώρα, εντάξει τρελώντε άδικοι αυτή.